Ο μήνας έχει φτάσει 30, ουσιαστικά τελείωσε και ο Μάιος. Αύριο τελειώνει και η Άνοιξη, μεθαύριο έρχεται επισήμως και το καλοκαίρι και θέλ... το, ξε... το ξεκινάμε έτσι για να πούμε αυτό το πολύ πρωτότυπο που λένε όλοι σε τέτοιες περιπτώσεις ότι περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, όταν περνάς καλά. Αυτό είναι ένα θέμα. Ε, πότε ήταν πρωτομαγιά, μόλις προχτέ, ούτε που καταλάβαμε πότε έφτασε ο μήνα 30. Dwio ma i trzy ma i cztery ma ma Φανταστείτε που ήταν η χώρα πριν ένα χρόνο και που βρίσκεται σήμερα Να το φανταστούμε αυτό που ήταν η χώρα πριν ένα χρόνο τέτοιες μέρες Είχαμε και προεκλογική περίοδο και που βρίσκεται σήμερα Έχουμε αρχίσει και θυμόμαστε όλο το Μάιο όπως ακούτε Με μια πολύ σύντομη και μεστή με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου Είναι ένα θέμα αναδρομή Και κάνουμε τις τι συγκρίσει τι ακριβώ συνέβαινε πέρυσι, τι συνέβη στην αρχή του μήνα, τι θα συμβεί στην αρχή του επόμενου μήνα. Ο Φώτης Κουβέλη έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση και αυτό είναι στα θετικά των ημερών και στα αισιόδοξα, διότι θε να ακούς και να βλέπει αυτού που πραγματικά στηρίζουν με κάθε κόστο την κυβέρνηση αυτή για να βγει ο τόπος από την κρίση. Πόσο μάλλον ήταν αριστεροί, θε να του βλέπει συνεχώ, να του ακούς γιατί σε πείθουν και το έχει ανάγκη. Είναι τόσο απλό όπω είναι το νερό, το οξυγόνο, το φαγητό, έτσι λοιπόν είναι και ο Κουβέλη. Και όπως μας λέει, τα έκανε όλα αυτά επειδή είναι πολύ υπεύθυνος. Αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοκρατική αριστερά δεν υπηρέτησε ποτέ πολιτική χρεοκοπίας. Μπράβο! Η δημοκρατική αριστερά αυτά που έκανε, αυτά που κάνει, τα κάνει από θέση ευθύνη απέναντι στη χώρα και στην κοινωνία. Chimney, chim, που chim, chim, chim, chim, chim, ευθύνη. chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, 12 Μαΐου. 11 Μαΐου. 12 Μαΐου. Εγώ θα γίνω Σαμαράς mm, Πολύ ευχαριστώ αυτό Ο τη κουβέλη μας αποκάλυψε χθες Και έναν πόθο που έχει μίχιο εννοείται Θέλει να γίνει Σαμαράς Κανείς άλλος δεν θέλει να γίνει Σαμαράς Το ίδιο σου Σαμαράς Παρ' όλα αυτά έχουμε το κουβέλι που θέλει να γίνει Σαμαρά Και το παλεύει πολύ ωραία Και μπορεί να τα καταφέρει και αυτό είναι πολύ θετικό για τον τόπο πια. Γιατί να έχει ένα σαμαρά, άριστο. Να έχει δύο σαμαράδε και ο ένα να είναι κουβέλη μεταμορφωμένο σε σαμαρά, δύο φορέ άριστα. Κανένα άλλο τόπο δεν έχει τέτοια ευτυχία μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που μα είπε χθε ο κύριο Στουρνάρα. Στο φω τη βλέπει και σημάδια ανάκαμψη. Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψη. Τα σημάδια πια τα ξέρουμε. Αυτά ψιλαφούμε, αυτά πιάνουμε και προ την κατεύθυνση αυτή. Μπράβο. Και τα ψηλαφούμε Και τα πιάνουμε Τα σημάδια ανάκαμψης Είπε στην αρχή εκεί στη συνέντευξη Στην Όλγα Τρέμιο Φώτης Κουβέλ Στην πορεία όμως το διόρθωσε Γιατί επειδή τα σημάδια δεν πολύ πιάνονται Ούτε πολύ ψηλαφούνται Το πήγε κάπου που μπορούμε να κάνουμε και τις δύο ενέργειες Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψη. Τα σημάδια πια τα ξέρουμε Αυτά ψηλαφούμε Τα τρία Αυτά πιάνουμε τα τρία! Wrogę, to, a chimney sweeps on the bottom most run afta ta tria psilafume afta ta tria pjanume do i spend my time in the ashes and smoke in this whole wide world there's no happier bloke veka tresmaihu ufukate sherish mai ufka pende mai 16 Μάη, 17 Μάη. Αυτά τα τρία ψιλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε mm, πολύ ευχάριστο αυτό Γιατί ο λόγος ενός αριστερού πρέπει να έχει και πρακτικό αντίκρισμα Τώρα τα σημάδια ανάκαμψης δεν πιάνονται Ενώ όπως το περιέγραψε στην πορεία το εξήγησε αναλυτικά γιατί είχε μια απορία ο Έλειπε και ο καψής οπότε κάποιο πρέπει να κάνει τον καψή. Τον έκανε ο με μεγάλη επιτυχία και έδωσε πολύ συγκεκριμένη απάντηση ο κύριο Κουβέλης γιατί δεν είναι θεωρητικό τη αριστερά, είναι της πράξη, τη υπεύθυνη πράξη. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και για τον τόπο και για τον τόπο, γιατί για κάποιον άλλον δεν το βλέπουμε να είναι ευχάριστο. Ο Βενιζέλο τώρα, ο Βενιζέλο ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε κάθε σπίτι. Έχει στο νου του πάντα έναν άνεργο. Το έχει πει το την ίδια αγωνία έχει και ο Σαμαρά όταν ξυπνάει, όταν κοιμάται, σκέφτεται έναν άνεργο. Εκτός όμως από τον άνεργο έχει και την υπόλοιπη οικογένεια στο νου του, Ο Ευάγγελος Βενιζέλος Ταξίδευα προχθές από τη Λειψία Γυρνούσα από το, από από το μόναχο στην ε, Αθήνα Και έρχεται ένας άνθρωπος ευγενέστατος Και μου λέει ξέρετε τι τραβάει η ελληνική οικογένεια Μα λέει, δεν ξέρω Βέβαια. Ανθρωπαί μου και φίλε μου Περιμένω να μου το πεις εσύ Pużo. Chim chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, 20 Μαΐου. 21 Μαΐου. 22 Μαΐου. Εγώ θα γίνω Σαμαράς Έχει όραμα, έχει στόχους Και ο Βενιζέλος, τα έχει πιάσει ο Βενιζέλος όμως Γιατί όπως μας είπε προχθές Είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα Και κάνει τα υπόλοιπα έτσι ως συμπληρώμα. Ω έξτρα ασχολείται με τη χώρα γιατί όλα τα άλλα τα έχει καταφέρει, έχει τα χόμπι του κτλ. Εδώ ακούμε και τον Κουβέλη συνεχώ να μα λέει ότι θέλει να γίνει σαμαρά και αυτό το καλό δεχόμαστε όλοι. Νομίζω πρέπει να τον βοηθήσουμε γιατί όταν βλέπει ένα παιδί να θέλει να υλοποιήσει τα όνειρά του, κανένα δύο εκατομμύρια Ελληνόπουλα παιδιά δεν μπορούν να το κάνουν. Τουλάχιστον να το καταφέρει ο φω τη να μοιάσει να γίνει σαμαρά. Πόσο μάλλον που λέει και πιο. Σωστά αυτά που περιγράφει ο Σαμαράς. Για παράδειγμα, στην ερώτηση πότε θα βγούμε από το τούνελ, ο Σαμαράς ψελίζει εκεί κάτι το επόμενο εξάμηνο στις αρχές του άλλου έτους, ο Κουβέλης, ε, τις συνεργασίες και τις στήριξες της κυβερνήσεως, το κάνει πιο συγκεκριμένο. Σήμερα είχαμε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΩΣΑ, που λέει, προβλέπει, Ότι η Ελλάδα και το 2014 θα είναι σε ύφεση, δηλαδή θα μετρήσουμε 7 συνεχόμενα χρόνια ύφεση. Τι συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση με βάση και τα στοιχεία και την ενημέρωση που έχετε, η δική σα άποψη ποια είναι. Στη βάση των στοιχείων που υπάρχουν και με την αξιολόγηση που έχουμε κάνει, εμεί πιστεύουμε ότι στο τέλο του 2013, αρχέ του 2014, θα αρχίσει άλλη πορεία. 24 Μαΐου. Θα αρχίσει άλλη πορεία 25 Μαΐου. 26 Μαΐου. Θα αρχίσει άλλη πορεία Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε Στην πάντα, στην πάντα Βάνε 20, 25, 26 Κάπο εκεί θα αρχίσει η νέα πορεία Το οριοθέτησε, ακριβώ έχει δώσει το στίγμα με τα στοιχεία, επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε, όπω είπε. Αρχίζει από το τέλο του 13, δηλαδή βιαζόμαστε να τελειώσει η να περάσει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο, να έρθει αυτό ο Δεκέμβρη που θα αρχίσουν τα πανηγύρια, ο άλλο δρόμο, η αρχή τη ανάκαμψη. Το έχει πει ο Γεωργιάδη, το έχει πει ο Γιακουμάτου. Γιακουμάτου καλά έχει πει και το Πάσχα, αλλά δεν έχει σημασία. Το Πάσχα που μα πέρασε. Το λέει ο Σαμαρά, το έχει πει ο Στουρνάρα, το έχουν πει και 10 παπαγάλοι, οπότε κάτι παραπάνω ξέρουν όλοι αυτοί από όλου εσά που δεν βλέπετε φ Στην άκρη του τούνελ εδώ είναι η ελληνοφρένεια πάντως Μετράμε τις μέρες όχι αντίστροφα Κανονικά ξεκινήσαμε από την πρωτομαγιά και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε 211 208 200 Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr Και ο θέλει να στείλει SMS γράφει real το μήνυμά του Και ενώ το μήνυμά του Και αποστολή στο 54% 100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο Και ε, με τον πρωθυπουργό της χώρα είναι το πρότυπο για τον φώτη για τον μικρό φώτη κουβέλη με τον Αντώνη Σαμαρά, πάμε στις διαφημίσει, ο οποίος μας περιγράφει πώ ακριβώς και τι κάνει η κυβέρνηση Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση δουλεύει συνεχώς και συστηματικά την Ελλάδα Jim, Jimny, Jim, Jimny, Jim, Jim, lucky, lucky Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση δουλεύει συνεχώς και συστηματικά χιλιάδες επισκέπτε. Jim, Tzim, chim, chim, good luck will off when I shake hands with you. Η σημερινή τρικοματική κυβέρνηση είναι οι πρωταθλητέ τη Ελλάδα, and Σόπασε σε κύρα δέσποινα, και μην βολιδα κρίσεις. 30 μαϊού. Εγώ θα γίνω Σαμαράς. Τριάντα μία μαϊού. Πρώτη Sonne Martino, pian. Cheshire and κυβέρνηση συνεχώς και συστηματικά την Ελλάδα. Τυχερή Ελλάδα γιατί τις έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλοι, όλοι μέχρι τώρα αλλά όταν σε δουλεύει και η τρικομματική η σημερινή κυβέρνηση ε, αυτό είναι καλό. Έχουμε πολλά καλά τον τελευταίο μήνα, νομίζω βγαίνει αυτή η χαρά γιατί παρακολουθούμε δελτία ειδήσεων, διαβάζουμε τι ξένες εφημερίδε, γενικώ στα πρακτορία τι δίνουν και ακούμε και τον Σαμαρά, τον Κουβέλ και τον Βενιζέλο και τώρα πάνε και καλά τα πράγματα μας ζήτησαν να πούμε και ένα συγγνώμη. Και το έχουμε πει και αυτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου είναι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και εκπρόσωπο τύπου πια του κόμματο. Προήχθη και είναι λογικό. Και βγαίνει στα παράθυρα και πολύ καλά κάνει. Και έχει και πάρα πολύ καθαρή άποψη για το τι ακριβώ θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το διάλογο για πάρα πολλά θέματα. Μα από όλε τι πλευρέ λέγεται ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί Όχι. καμία άποψη. Να ποινικοποιηθεί η μετάβαση πω... σε βία. Μπείτε στη Βουλή να το συζητήσετε. Ναι, υπάρχει. Τι να συζητήσουμε. Απ τη... Να συζητήσουμε. Δεν έχω αντίρρηση εγώ να συζητάμε. Mm -hmm. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει αντίρρηση να συζητάμε. Τι να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε ταυτόχρονα. Αλλά δεν έχουμε και κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Λαό, μέρο Α. Προκρίσει, <συρκίσεις> όταν έβαζα το χέρι στην τσέπη, έπιανα κάποια λεφτά. Και τώρα κάτι πιάνει. βάλ το χέρι το λίγο πιο βαθιά. Πριν λίγο και. Κάτι τριχωτό. Έπιανα λιγότερα. Τώρα τον βάζω το μόνο που πιάνω είναι τα Καλά κάνει, να, εκεί καταλήγουμε Έτσι, μπράβο, έλα, για. Σε λίγο από τη στεναχώρια, τη μιζέρια και την κατάθλιψη Ούτε αυτά δεν θα πιάνεις Θα έχουν χωθεί μέσα, δεν θα υπάρχουν <Κι> Θα πιάνεις κατευθείαν μπούτι Το τριχωτό που λέγαμε, αυτό είναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα, για. έλα, έλα, για Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Για. Η χούντα αφαίνει και η κατοχή μακραίνει και ο Έλληνας κοιμάται, ρε. Ε, τώρα τέτοιες κουβέντες και είναι δυνατόν. Να σου πω κάτι. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του πατακού. Θα παγορέσεις. Που τρίζουν έτσι, έλος, δεν έχει πεθάνει. Αν τον ακούσεις, δηλαδή, ένα τρίξιμο, είναι ολόκληρος. Θα παγορήσουν. Είναι φορεί κάτω 20 ατομών. Όχι καλλιτάμα αυτό, Να δει και δεύτερη χούρτητα. Την είδε. Ε. Φτάνει, τι θέλει να δει και τρίτη. Δεν ρωτήσει τώρα, μου έχει κάτι. Αν μια εταιρεία δηλαδή έχει γύρω στου 180 επαλύλου και δεν του πληρώνει. Δεν ακού καλά. Ή μιλάει στο μικρόφωνο ή μιλάμε καθόλου. Αν είναι να το κρατάσω αυτή και να γυρνάσα πολύ να μιλά. Τέλαιο. Έλα, να μιλήσω ή όχι. Στο μικρόφωνο. Στην πορεία μου, αν μια εταιρεία έχει 180 επαλούσε και δεν του πληρώνει αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν μια πορεία να διαμαρτηθούν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί είναι κάτω από 200 άτομα.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 Οπότε άστηγες έκενται να δει. Λοιπόν, τι να πω ρεσί. Βάλε μου ρε, το... Αυτό το πράγμα που από εκείνη τη μέρα που φέγε το ξύλο ο Παναγόπουλος και το γιαούρτι έχει χαθεί και δεν το βλέπουμε στι πορείες και πάει πίσω-πίσω. Πολύ με τσατίζει. Ε, όλοι οι τύποι τέτοιοι έχουν... Δηλαδή εξαρθεί. μόνο ένας να έχει τη χαρά να του ρίξει ένα γιαούρτι. Μόνο ένας. Να σου πω κάτι, θα... το διάλο, Έλα τι θες. Εγώ βιβλιοπα... βιβλιοπαλέλων χαίρομαι. Μόνο αυτοί είναι αυθεντικοί. Είχαν κάνει και μια πορεία την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι, μόνοι του. <Και> <Και> ναι, η απεργή ναι, χάρτου και βιβλίου, ναι. Τέλο πάντων, <Και φάτου> μόνο αυτοί οι άνθρωποι πολεμάνε. Δεν κατάλαβε, ε. Κατάλαβε τι έγινε. Πόση σημασία του δώσανε. Τέλο πάντων, πανικό. Πρώτο θέμα στα κανάλια, κόλαση. Τίποτα, αρέ, δεν αρέσει. Χεστήκανε. Κάντε όσε πορείε θέλετε. Χεστίκανε. Και το χειρότερο, διαμαρτυρήκανε. Το έχουν βρει. Απλά διαφορούν. Κάνε πορεία. Θα φά και μερικά χημικά, αυτό ήτανε. Ότι θα γίνει κάτι.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 200 άτομα δεν μπορούν να κλείνουν το δρόμο. Έτσι δεν είπε ο Πώ το λένε αυτό, ε, καλά είπε. Ναι, και να εμποδίζουν την κίνηση τη αγορά και τα λοιπά. Τα αρχίλια μαζί με τα ΜΑΤ είναι 400. Οπότε 400 άτομα μπορούν να κλείνουν το δρόμο. Αυτό να πει. 50 οικογένειε όμω που ζουν ει βάρο του δημοσίου από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτο. Και μα έχουν ξεπουλήσει όλου. Έχουν... Οι 50 οικογένειε δεν είναι 50 άτομα, αγαπητέ. Είναι πάνω από 200. Έχουν παιδιά, εγγόνια, ξαδέρφια, νύψια, μπατζανακέι. Νύφε, εκεί, στην υφάδε, όλα γίνονται. Το σύστρικτο. Αυτή... είναι αυτοί 200 άτομα, μου συγκρίνει του 200 ψ... φροντέου λούφε Α... μια επιχείρηση με οικογένειε ολόκληρε, τη μισή Ελλάδα. Πά καλά. Άκου, αυτοί όμω έχουν το 80% του ελληνικού πλούτου. Και το 20% σημαίνει για εμά του υπόλοιπου που από το 20% εμεί θα πληρώσουμε και τι δικέ του ζημιέ. Και καθόμαστε και του ακούμε, έτσι, και του κοιτάμε. Και δεν ξέρω, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, ρε. Δεν ξέρω τι να πω. Και τα πόδια. Τα πόδια. Καλησπέρα. Καλησπέρα Καλά ρε Αυτός ο μαλακάς ο Στουρνάρας είπε ότι δεν το δίνουν ένα ποτήρι νερό Αυτός που έχει κόψει δύο εκατομμύρια Έλληνες στα Συσίλια και το κόβουν ουρά από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν τον πειράζει. Τον Στουρνάρα Ναι ναι τον επηρεάζει πάρα πολύ Δηλαδή τόσο στεναχώριο που τραβάει του πέφτει το καρφάκι από το μαλλί Τι μπορδε λέει. Δεν το λες. Να κόβεις το φαγητό από 2 εκατομμύρια ανθρώπους και να σε περάσει που δες ότι είσαι ένα το νερό. Πόσο μάζες μπορεί να είσαι. Άσε που τώρα πάνε να πουλήσουν και το νερό θα το σκέφτεσαι. Σιγά δώσει ποτήρι νερό. Σωστός. Mm. Άντε, μισό ποτήρι και θα λες δεν το βλέπω μισό άδειο το ποτήρι, μισό γεμάτο. Okay. Τόσο έχω. πάρτο. Chim Υπάρχουν σημάδια ανάκαμψη. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε, αυτά τα τρία πιάνουμε. <phoneme> και ευχα, και έφυγε ο κάνει ό,τι μπορεί για να τονώσει και να ψηλώσει, να ψι... υψώσει το ηθικό. Οι ταξιτζίδες ψηφίζουνε. Αν έχετε κάποια έγνοια για αυτό το θέμα, οι ταξιτζίδε ξέρω ότι το έχουν ω θέμα. Ψηφίζουν από την Κυριακή και μετά. Και έτσι λοιπόν θα μπούμε και εμεί τώρα στην προεκλογική του περίοδο. Έχουμε υποψήφιο εδώ και θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα, επειδή ξέρω ότι μα ακούνε πολύ. Τον Παναγιώτη Μαυρίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται καλά, Καλά, τα λέμε. Σε σχέση με την καθημερινότητα, αυτή που μα έχουν διαγράψει, τι είναι, αν είναι καλά, τίποτα καλά δεν πάει. Είστε από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, έτσι. έτσι, έτσι. Ε, την τα έχουμε πει... προοδευτική... Στον ναι. αέρα τα έχουμε πει και άλλη φορά για διάφορα θέματα, βέβαια. Ε, ναι, ναι. Κυ κυρία, με προβλήματα που έχει να κάνει με του ταξιτσίδε και με άλλα κοινωνικά ζητήματα ναι. που αφορούν όλη την κοινωνία. Πότε είναι οι εκλογέ, Την Κυριακή ξεκινάνε από τι 8 η ώρα το πρωί μέχρι τι 8 το βράδυ. Ναι. Και τελειώνουν την Τρίτη. Α, τρει μέρε. Για να βγάλετε το Λιμπερόπουλο πάλι. Όχι για να βγάλουμε το Λιμπερόπουλο πάλι, αντίθετα εδώ κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους για να μην ξαναβγάλουμε τον Λιμπερόπουλο πρόεδρο για να μην ξανάχει το ΣΕΤΕ και η κυβέρνηση τους, δικιά τους διοίκηση για να περνάνε τα μέτρα, σε βάρος του επαγγέλματος. Ένα από τα μέτρα είναι ο 4093 που ψήφισαν τον Νοέμβριο στο Μνημόνιο, που απελευθερώνει πλήρως ουσιαστικά το, τις μεταγνώσεις. Το μεταφορικό μας έβαση το παραδείρει στα τουριστικά γραφεία και στα νοικιαζόμενα με τα οδηγούν. Mm -hmm. Αυτό όμω θα γενικεστεί από αυτό το καλοκαίρι. Α, αυτό, έχει εφαρμόζεται, εφαρμόζεται. Αυτό. αυτό ψηφίστηκε αλλά εφαρμόζεται. Ε, είναι σε μια διαδικασία συζήτηση τη oh. ξεπου, ξεπουλημένης ηγεστίας που έχουμε σήμερα σαν τα Ομοσπονδίες. Συζητάει με το ΣΕΤΕ και την κυβέρνηση ακριβώ πώς θα εφαρμόσει αυτή την απελευθέρωση του έργου. Την παράδοση δηλαδή... Του μεταφορικού μου έργου, στα τουριστικά γραφεία και στα νοικιαζόμενα. Mm -hmm. Είναι ένα από τα βασικά θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό. Αυτό είναι το βασικότερο, γιατί επιδιώκουν να, να επιβάλλουν επιστοποίηση. Δεν φτάνει σήμερα να έχει δίπλωμα επαγγελματικό, ειδικά για να δουλεύει ταξί. Θα χρειάζεται να έχει και μια πιστοποίηση που αυτή ουσιαστικά κάθεται και την ε, εγκρίνει και την δίνει το ίδιο το ΣΕΠΕ. Δηλαδή τα συμφέροντα που σήμερα κυριαρχούν. Στον τουρισμό. Εμεί δεν το θέλουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά ο στόχο είναι να πετάξει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών από το επάγγελμα, να μα πάνε στην ανεργία. Mm -hmm. Να μα πετάξουν από το κομμάτι του τουρισμού, να μα πετάξουν σιγά-σιγά συνολικά. Δηλαδή, αυτό το όργανο ΣΕΠΕ, το είπε ΣΕΤΕ, κάκουσα καλά. ΣΕΤΕ είναι, είναι αυτό σε ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Uh -huh. Είναι όλοι μέσα, όλο. Όλοι όλη η κλάδη του τουρισμού είναι του, του ελληνικού ναι. λαού. Α, το ελληνικού λαού. Αυτό είναι το ναι. Έτσι Γιατί αυτό, ο τουρισμός Αυτό συζητάει ο κύριο Σαμαράκη και η κυβέρνηση για να πάρει καινούργια μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των απασχολούμενων. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν αυτή η ξεπουλημένη ηγεσία κάθεται με αυτού και συζητάει. Πώς θα διώξει εμά αυτό το Να υπάρχει. κάνω μια ερώτηση. Εμεί δεν τα ξέρουμε εδώ, φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακροατέ τα θέματα των ταξιτζίδων, όπω δεν ξέρουμε τα θέματα και άλλων κατηγοριών. Πάντοτε βγάζουμε συνδικαλιστές, έτσι και είναι τη αντιπολίτευση στα σωματεία του. Λένε κάποια πράγματα, ακούγονται σοβαρά, αληθινά. Για μπά περιπτώσει, ακούγονται όπω ακούγονται. Αν είναι έτσι όπω θα λες εσύ τώρα, και σου μιλάω στον ελληνικό, επειδή μιλάμε κατά καιρού για διάφορα θέματα. σε του ταξιτζίδου πάντα. Του θεωρούμε και δικού μα ανθρώπου. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, είναι έτσι πιο λαϊκοί τύποι. Αν είναι έτσι όπω τα λε, γιατί οι συνάδελφοί σου πάνε και ψηφίζουν πάντα αυτού που στρέφονται κατά του κλάδου, και Πόσο ο και ο κάθε Λιμπερόπουλο βγαίνει πρώτο κάθε φορά. Εδώ δουλεύουν οι μηχανισμοί που ξεκινάνε από του μαντράδε, από την κυβέρνηση, από τα κυβερνητικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα. Τέτοιοι μηχανισμοί που μέχρι τώρα. Βοηθούσαν αυτή τι ξεπουλημένε ηγεσίε. Εμεί λέμε σε αυτούς του να μπεμπλακούν από αυτέ τι επιρροέ και από του μαντράδε που τώρα τελευταία αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο, να πληρώνουν και τι συνδρομέ. Του καλούν να του πληρώσουν και τι συνδρομέ στο σωματείο, αρκεί για να ψηφίσουν την καλοσοπρόθεσμη αυτή πλειοψηφία των Λιμπερόπουλων. Αυτό Θα πάνε μαζί Πασό και Νέα Δημοκρατία. Πασό και Νέα Δημοκρατία διοικούν τα τελευταία χρόνια στο το μας μαζί. Mm. Αγκαλιά. Και περνάνε όλα αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα να πω ότι εμεί έχουμε ασχοληθεί και παλιότερα με τα ζητήματα της δι... σε σχέση με τι διώξει τη πιάτσα. Σήμερα υπάρχουν συνάδελφοι μα που καθημερινή βάση κινδυνεύουν να φάνε μια κλίση γιατί έχουν σταματήσει την πιάτσα του Ευαγγελισμού, στην πιάτσα τη Ομόνοια. Ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε βγάλει πια. Αυτό κατά είναι καιρούς. καθημερινό και έχει να κάνει με το στόχο τη εκδίωση του επαγγελματία ταξί. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Και το γεγονό ότι τελευταία την προηγούμενη πέμπτη χαρακτηριστικά αφαιρεθήκαν από εννιά συναδέλφους οι πινακίδες. Βέβαια οι επιτροπές αγώνα μπήκαν μπροστά καταφέρανε και τι πήραν πίσω κάτω από την πίεση που ασχήσαμε στην τροχία. Αλλά εδώ πέρα κρύβεται μια συνολική προσπάθεια. Κατατέθηκε από βουλευτές του κυβερνό, το, το κυβερνό των κυβερνών κομμάτων προ, προτροπή προς τον κύριο Ευδέδια και στην τροχέα Διώχνει τα ταξία από τι πιάτσε. Ναι, γενικώ ο Δένδια δεν μπορεί κάτι μαζικό. Ο Δένδια διώχνει του διαδηλωτέ από του δρόμου, διώχνει τα ταξία από τι πιάτσε. Δεν μπορεί, έχει θέματα. Ναι. Γιατί ό, άμα τα διώξει από τι πιάτσε, δεν αντέχουν τα ταξία σήμερα να γυρνάνε χιλιόμετρα άδεια και να μην έχουν πελάτη. Τι θα mm -hmm. κάνουν, θα πάνε του πιδόσιο έξω από το σπίτι. Αυτό θέλουν να σε διώξουν από το επάγγελμα. Θέλουν να σε διώξουν από τι διαδηλώσει, θέλουν σε διώξουν συνολικά στην αμφισβήτηση αυτή τη πολιτική ή αν θέλει. Την προετοιμασία που έρχεται για την ανατροπή αυτή τη πολιτική. Δεν ξέρω, ο κόσμο συνέχεια κοκλάζει. Δηλαδή, θέλω να πω προσωπικά, μην εξατμιστεί. Κι εγώ το λέω αυτό, αλλά φοβάμαι ότι εξατμίζεται από το πολύ κόκκλασμα ο κόσμο. Σιγά σιγά. <laughs> Τέλο πάντων. <laughs> να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Απλώς θέλω να συμπληρώσω κάτι. Και όσοι συνάδελφοι ακούνε, πρέπει να προσέξουν, γιατί παρουσιάστηκε τώρα τελευταία μια παράταξη τη Ισαβήλ που κατεβαίνει στι εκλογέ. Δεν είναι τίποτα άλλο. Από μια πέρα από το φασιστικό μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα που αντιπροσωπεύει αυτή η παράταξη, θέλω να πω ότι αυτή η παράταξη έρχεται τώρα που θα το ΣΕΤΕ και βάζει τι πέσει του όρου και προποθέσει για να δουλέψει το ταξίδι από εδώ και πέρα. Ζητάει λοιπόν επανέλεγχο όλων των διοικητικών αδειών που έχουν σήμερα ο κάθε επαγγελματία, στην ακριβώ τη λογική τη πιστοποίηση. Στα, στα πλαίσια και στι απαιτήσει του ΣΕΤΕ, τα θέλετε του τουριστικού κεφαλαίου. Και από αυτήν την άποψη πρέπει να προσέξουνε, μην εκδηλώνουν την αγανάκτησή του με τη λογική πάνω αγανάκτησμένο και ψηφίζει ο Χρυσή Αυγή. Mm -hmm. Αυγή δεν ήταν τυχαία εδώ. Ήρθαν για να εξυπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα. Ενήλικε είναι όλοι να βάλουν μυαλό έτσι, και να βλέπουν έτσι, τι ακριβώ γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι καλημέρατε. καλή καλημέρατε. επιτυχία στι εκλογέ. Ο Παναγιώτη Μαυρίκη από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, ο οδηγό ταξί ήταν. Ο περίφημο κλάδο που τώρα τελευταία του βλέπω αραγμένου εκεί στον ήλιο και απολαμβάνουν. Τουλάχιστον Ελληνοφρένεια. Έλα καλό μου, άντε. Λοιπόν, το παλικάρι φαίνεται αποφασισμένο να Ποιο τα πίνει. Ποιο παλικάρι, αυτό που είναι στη γωνιά, που αμήλυτο τα πίνει. Το παλικάρι Σή το... Τι το... Ο... το πήρε στο παρμάκι. Με ναι. μαύρα μάτια τα μελιά. Ποια μαύρα μάτια, που να πιει του το ναι. Δεν θα βρει άλλη αγάπη σε καφέ που πρόδωσε. Α... Σα παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάμε με ακρίβεια. Α, αυτό το παλικάρι. Α, το... α στη γωνιά. Αυτό. αυτό. Και κάνω και τον με τη γωνιά. Σε σε μια γωνιά. Ε, και ήσουν ανέο Αποστόλη, φτιάξτε μας, φτιάξτε μας Μα δεν σας φτιάχνω γιατί... Κόλο δεν έχω βάλει κάτω λοιπόν... Άντε, χάρηκα, τάπαμε, τάπαμε Περίμενε να... Α, δεν τάπαμε, πώς μου έκανε εκείνη εντύπωση Μα... Ολόκληρο πρόγραμμα κάναμε Μόνο Θέλω φτιάξτε. να πούμε στο δεύτερο, στο λαϊκό Τι είναι εκεί, σταθμός Ναι, ναι Μονάχου Αποστόλη Πέταξε, αχου Ναι Ωπα Αν έβαλα να, αξύ... να, να πιούμε ένα ουσιαστικάκι, τι γίνεται με το Criss Craft θα Είμαι βρεγμένος και πεινασμένο. Να ζητήσει ο ελληνικό λαό ένα μεγάλο συγγνώμη από τον Βενιζέλο Μας μα κάναν τόσα χαρτιά. Τόσα... Ζήταλα, ε. Ζήταλα, Εδώ να σε το λάει, ζήτα. Ά. Να αλλάξουμε λίγο τα τραγούδια. Λα ένα κηβί, κι άλλο το κεφάλι. Πληρώσουνε ποτέ, δεν θα πληρώσουνε ποτέ. Δεν υπάρχει θεός, δεν υπάρχει λαό, τίποτα. Πόσο θα κοιμάται ο λαό. Δεν μπορεί. Και από την πολιτική να φύγουνε θα φάνε ξύλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, δε Έλα. Έλα, μόλις έδωσε ο πανελίνε. Πώ πηγέ. Ε, εντάξει. Τι έγραφε.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 Δεν είσαι εξετάσεις για το καλό σου και τα θέματα ή θα είναι λάθος ή για κάποιο λόγο θα έχουν αναρτηθεί σε ένα site ενό καθηγητή. Ναι, στο ίντερνετ. Θέματο, από πριν. Μας έχουν βάλει... Αυτό είναι το καλό των μαθητών. Επίσης το καλό σου είναι όταν θα γράψεις το θέμα στην ιστορία παπαγαλία, έτσι. Και τις χρονολογίες του και όλα του και πότε έγινε τα δε μαλακία και άλλη μαλακία. Η μα... ουσία δεν ναι, χρειάζεται, ναι, το άλλο ναι, είναι ναι, το, ναι, άλλο ναι, είναι ναι, το ναι, θέμα. Το γράψει όπως το λέει το βιβλίο. Αυτό είναι το καλό μαθητών που έχουν να τώρα να εξυπηρετήσουν όλα αυτά τα συμφέροντα. Γιατί ξέρετε όλα αυτά γίνονται προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων, αλλά και να κλείσουν διάφορα τμήματα. Και τώρα δεν βγήκε κανένα να ενδιαφέρει για το δικό μα το καλό και για το άγχος που και καλά μας έχουν προκαλέσει αυτοί οι δικοί τους. Ναι, από Ναι, ναι, ο ίδιος. <laughs> Τι να σου πω ότι έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μου το λύσεις. Άμα δεν είχες, θα έπαιρνες. Τι θες. Λοιπόν. Μια καλή δεν έχει πάρει όλες τις προβληματικές. Λέγε. Λοιπόν, παίρνω 413 ολόκληρα ευρώ αναπηρική σύνταξη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι χαρά. Όχι! Ανάπτυξη το λέω εγώ. Λέγω, είναι ότι ως μεταμοσχευμένη παίρνω ένα διατροφικό επίδομα. Πάει καλά. Αυτά, εγώ σκέψω σαν ανώμαλο ο... παίρνω ένα διαστροφικό επίδομα. Παίρνουμε και δύο ε... επιδόματα όμω. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε γι' αυτό, δεν μα τα κόψανε. Άκου όμω τώρα το πρόβλημά μου. Παρ' όλα αυτά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα από μόνο του. Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε σαν πρόβλημα. Τέλο πάντων, λέγε. Δεν φτάνω στο όριο ώστε να πληρώσω το χαράτσι αλληλεγγύη. Πώ θα κάνω το καθήκον μου στην πατρίδα, Ξέρω εγώ. Να πάτε φαντάρο. Πώ θα κάνω το καθήκον σα στην πατρίδα, ξέρω εγώ. Τι είναι να πω, ρε, Απόστολο, Ναι, και εγώ. Ότι η Πατρίδα θα μείνει χωρί το καθήκον μου και το δικό σου υπάρχουν σημάδια ανάκαμψη. Αυτά τα τρία ψηλαφούμε. Αυτά τα τρία πιάνουμε. και μετά το φωτικού βέλη και με τα οράματά του και τις πράξεις του ε, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα βάζουμε ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στο CD που θα βγάλουμε με αντιφασιστικό περιεχόμενο εμείς εδώ σε Ελληνοφρένα και η κολλεκτίβα συγκρότημα φίλων τους ξέρουμε σήμερα είναι εις τρόπο έτσι λέγονται τίτλος τραγουδιού Βαλκάνια Μια δεπλάσμενη γράμμη Που κάποιοι <Τι> ζωγραφήσαν Δεν με ποδίζει να δω καθα jeśli nie masz Τον Καπουτζίδη νιώθω κάθε μέρα, και όποια άλλη πηγαίνει στην Eurovision. Σκανόν τρόπο το τραγούδι, τίτλο τραγουδιού, Βαλκάνια Ελληνόπουλα είναι όπω καταλάβατε. Θα ακούσουμε και αύριο. Κάθε μέρα, τέτοια ώρα, βάζουμε το, ένα τραγούδι που θα το έχουμε στην Αντιφασιστική Συλλογή, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι και από αυτά που ακούμε συνέχεια εμεί εδώ. Μοιάζουμε τους του Ισπανού, μα αρέσουν αυτοί οι ρυθμοί, ταιριάζουν και στο μεσημέρι, το ηλιόλουστο, αλλά και στο στ Εδώ φτάνουμε στο τέλος, αυτή η εκπομπή. Έχει λαό, και αμέσω μετά μαγκαζίνο με το Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα εσύ. Άκου τι έπαθα, Αποστόλη. Τι έπαθες. Εγώ ζούσα Αθήνα. Μίλα μου γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ζούσα Αθήνα και άκουα ειδήσει και ήμουνα στον εκνευρισμό κάθε μέρα. κάθε μέρα. Τσίτα, τσίτα, τσίτα, ναι. Ναι, με, με ένα θυμώρο, παιδί μου. Έσπηγα από Αθήνα και τώρα βλέπω μόνο τηλεόραση. Ά, Α, Αποστόλη, δεν τα λέτε καλά τα πράγματα, παιδί μου. Όλα είναι καλά. Ήρθε η ανάπτυξη.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 Δόρο σχεδόν είναι αυτό. Έχει δίκιο ο Σαμάρα ότι δώρο μα κάνανε ξένοι. Δεν είναι δάνειο, είναι δώρο. Αυτό ξέρει ότι το κάνανε. Ναι. Γιατί. Για να εξασφαλίσουμε μακροζωία. Αυτό μα το βεβαιώνει σύμφωνα με το μοναδικό σοβαρό ραδιοσταθμό τη Αθήνα που αισθάνεται την υποκρισία και τιμάει την νομιμοσύνη του έναν Ροθόρτο Σκάι. Ποιο. <ΣΣ2> ναι, ναι, ναι, το μοναδικό. Δεν ναι, το λε. Το μοναδικό. Ναι, το μοναδικό σοβαρό και ανυπόκριτο και αυτά όλα μαζί. Χε μέσα, καλάτε, για χαρά. Ως κάνει κουμάτο εκεί πέρα? Άντε πάλι. Εγώ τι θες? Το σταυμό ρε μα... κάνει κουμάτω. Χα... Εγώ κάνω κουμάτω τι θες? Λέω που χατζηνικολιά ποιο είναι το αφεντικό? Εγώ είμαι το αφεντικό. Ωραία πες ότι είσαι εσύ το αφεντικό. Εγώ. Γα***ω. Εντάξει. γράφει. Λοιπόν και είσαι μα***κας και ρίχνεις το σταθμό έξω. Χτύπα ξύλο. Χτυπάω. Έτσι. Μπάς. Γιατί να γράψει τη δουλειά του επειδή είσαι εσύ μάγκα <συνήκας> σε ανήκον. Μπορεί να μου το εξηγήσει. Κάτι θα φτωκενο. Τι πράγμα, σε ένα καράβη φταί και ο μούτσο. Ναι, ο μούτσο θέλει, αλλά κουμάτ όσε ή κάνει. Ο αρμανιστή κάτι. Α ανέβαινε πάνω μαζί με τη Μαμουναν έχετε πυρατικό. Αν μα βουλιάξει το πυρατικό, φτέγα μόλι. Το λέω αυτό γιατί έκταμε. Μαζί θα... βουλιάξαμε sorry Λοιπόν, είμαι έξατο από το δημοσιογραφικό οργανισμό λαμβράκι. Πιατάσει όπω θέλει. Λοιπόν, δεν τα αφήνω καλύτερα. Τώρα θα τα πιάσουν. Πιαλάτι, δεν κάνω κουμπί αλλιώς. Ο λαμπράκι, μια έχει απ' έξω, του πλήρωσε αυτό το Μήνα θα τους πληρώσει πότε θα, θα τους λέει, πληρώσει 31 <laughs> τώρα ή 10 του μήνα πάλι γιατί κάτι άμα θα πάει για 10 του μήνα Ρε φίλε να δεις επειδή... Μετά θα πάει 20 μήνα. μετά θα πάει 30 τον επόμενο μήνα και θα είμαστε ένα μήνα πίσω δεν τρέχει κάτι Επειδή εμείς έχουμε ένα μικρό μαγαζί πολλ, έχω πάρει πολλούς ειδοποιού εδώ τεμέγια, και Το επεισόδιο με τα τελόνια κάτω θα τους πληρώσει το 2014 Αυτό είναι, είναι στην καλή περίπτωση. περίπτωση Από κάτι άλλο που το έχω, το έχω μάθει που τους χρωστάνε ακόμα από το 2011 Τα λεφτά τους τα πήραν Φυγή. Οι άλλοι δεν θα πάρουν λεφτά Και με κάτι επιταγές εξαμίνω έτσι κατάλαβες Εγώ που είμαι μια μικρή επιχείρηση Και δου, έχω δουλέψει, έχω πάρει τη Μάρο κοντού Εδώ πέρα έχω πάρει διάφορους ηθοποιούς Έτσι δεν πρόκειται να δουλέψω Όταν το Μέγκα τους πληρώνει το 2014 Και το 2015 Κατάλαβες Βίγε ο Βενιζέλο και είπε ότι δικαιούται μία συγγνώμη. Βεβαίω και δύο και τρει. Δεν διευκρίνησε όμω αν τη συγγνώμη αυτή πρέπει να τη ζητήσει ο ελληνικό λαό από αυτόν ή αυτό από τον ελληνικό λαό. Αυτό το είπε δικαιούται. Αυτά τα ελληνικά σα που σα κάνουν ακόμα χειρότερου και από τη γενιά την τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μη βλέπει, παιδί μου, μην βλέπει τηλεόραση. Το άκουσα. Θα γίνει πιο βλαμένο θα βλαμμένο από αυτά που τελειώνουν το σχολείο τώρα. Πιο όμορφο. Και ό,τι ήξερε θα το ξεχάσει. Για το ότι το Πασόκ δεν έχει ταμείο και είναι μηδέν, ψάχνει να βρει τι φταίνει. Για το ότι η Ελλάδα όχι Δεν, έχει ταμίω, δεν ξέρω να δουλεύει. Ξάφνουν να δουν πού θα μπουν, πού θα μετακομίσουν αυτό. Έχει, ένα νομοσχέδιο δεν ξέρω να βγάλει να ψάξουν να βρουν εκεί φτάσανε την Ελλάδα. Να σου πω την κοινό. αλήθεια να σου πω την αλήθεια, με βολεύει καλύτερα που πάμε πάλι στη χαριλά. Δεν μπορούσα α, να συνηθίσω τίποτα αυτό το ίδιο κράτου. Δηλαδή α, να συνδεθούμε με την υποκράτου. Χρυσήκαμε, τι να πάμε να κάνουμε στην υποκρά Στη Χαριλάου έχουμε μάθει. Τέλο πάντων, τώρα τα φάγαμε. Άσε που και οι καλύτερε φάρσει που έχουμε κάνει στη Χαριλάου ήταν. Στην υποκρά του μα ξέραν. Ήταν οι κλεπικέ του γιό.